Τα Ελλάδια είχαμε μέγα πρόβλημα πριν τι καταστροφέ. Το γνωρίζατε. Είχαμε θέσει το θέμα στι υπηρεσίε να το διαχειριστεί, βασαρχείο και Περιφέρειες δήμου, για διαχείριση. Εμεί είχαμε πρόβλημα και λέγαμε, έχουμε πρόβλημα. Τι πρέπει να κάνουμε. Φανταστείτε λοιπόν τώρα που κάει και ο νοτόπο και υπάρχουν κάποιε οάσει πράσινε. Δηλαδή όταν λέω πράσινε είναι καρπούζια, είναι ντομάτε, είναι... Μπορείτε να φανταστείτε τι γίνεται. Από τα απειλασμένα αυτά ζώα. Λογικό. Ε, λογικό, ε, λογικό είναι. Ναι. Και τώρα έρχομαι και στο διατάπτα. Πού είναι οι κύριοι αυτοί που γράφουν στο ίντερνετ ένα σωρό σα να πω ότι εμείς τα κυνηγάμε, ότι εμείς θέλουμε να τα εξαφωνήσουμε. Πού είναι η ευαισθησία από τον, τον ανθρώπο να έρθουν τώρα να του φέρουν φαγητό, να του φέρουν νερό, να τα φροντίσουν. Υποτίθεται αυτοί που έχουν ευαισθησία για τα ζώα, οι οικολόγοι. Τους. Δεν δείχνουμε κανένα. Ξέρουν να φωνάζουν μόνο του ασφαλούς. Να μνημονεύουν με ξένα κόλληβα. Παφένουν οι ζημιές, αυτοί θέλουν οικολογία. Εντάξει, καλό και η οικολογία, αλλά ε, κάποιο πρέπει να υποστεί όμως. Δεν μπορούμε να τα υποστείμε όλα εμείς. Θα μπορείτε να φανταστείτε τι γίνεται τώρα, τι γίνεται, τι ζημιές έχουν πάθει, ε, δεν μπορώ να σας πω. Τώρα κατεβαίνουν κανονικά, τότε θα ψάχν είναι σαν να πεινάει ένας άνθρωπος mm. να έχει ένα μήνα να φάει και βλέπει μια βιτρίνα με τσάμι Δεν θα τη σπάσει Τι θα κάνει Δεν θα σπάσει τη βιτρίνα να φάει Τι θα πεθάνει από την πίνα Αυτό παθαίνουμε τώρα με τα ελάφια Και είναι κατακοπάδια τώρα Έχουν γίνει Δηλαδή τα δέκα τα Έχουν βρει άλλα δέκα Και κατεβαίνουν 20-25 κοπάδια Μπαίνουν μέσα στα τις καλλιέργειες, mm. μπορείτε να φανταστείτε τι ζημιές μας κάνουν.